Ο χορό των ξωτικών. Από τότε που μετακόμισε στην περιοχή, τριγυρνάμε τη φωτογραφική της μηχανή κρεμασμένη στο λαιμό και απαθανατίζει τοπία, ανθρώπους και σκηνές της καθημερινότητας. Τις βροχερές μέρες που δεν μπορεί να βγει βόλτα, μεταφορτώνει τις φωτογραφίες στον υπολογιστή και τις κοιτάζει ξανά και ξανά, ανακαλύπτοντας λεπτομέρειες που δεν είχε προσέξει πριν. Θεωρεί ότι μέσα από τις φωτογραφίες γνωρίζει καλύτερα τον τόπο και τους ανθρώπους του. Για τους περιπάτους της έχει πολλές διαφορετικές διαδρομές. Μερικές περιλαμβάνουν και το κέντρο της μικρής πόλης που ζει. Της επιλέγει όταν χρειάζεται κάποια καθημερινά ψώνια. Ένας περίπατος καταλήγει στο σούπερ μάρκετ, ενώ ένας άλλος περνά μέσα από την υπαίθρια αγορά. Άλλος πάλι, ...οδηγεί στη φάρμα από την οποία προμηθεύεται φρέσκα αυγά. Πάντοτε, παρέα με τη φωτογραφική της μηχανή. Μία από τις αγαπημένες της διαδρομές είναι αυτή δίπλα στο ποτάμι... ...επειδή βρίσκει πολλά θέματα για φωτογράφηση. Όμως η πιο αγαπημένη της διαδρομή είναι αυτή πίσω από το σπίτι της... ...μέσα στο δάσος. Την επιλέγει όταν δεν έχει όρεξη για συναναστροφές και προτιμά να μείνει μόνη. Της αρέσει πολύ το δάσος... Και δεν το φοβάτε όπως άλλοι άνθρωποι που δεν τολμούν να κάνουν την ίδια διαδρομή χωρίς παρέα. Από μικρή άλλωστε αγαπούσε πολύ τα δέντρα. Πίστευε ότι είναι εξελιγμένες οντότητες χωρίς πεπιθήσεις και εγώ. Ανώτερες υπάρξεις που έχουν καταφέρει να βρίσκονται σε αυτόν τον κόσμο σαν παρατηρητές. Και με πλήθο άλλες ιδιότητες και δυνατότητες που ούτε να τις φανταστούμε δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι. Συχνά, στη βόλτα της, θα την δεις να πλησιάζει ένα δέντρο, να το αγκαλιάζει και να του ψιθυρίζει. Θα λέγει κανείς ότι του λέει κάποιο μυστικό ή ότι αντλεί από το δέντρο κάποια σημαντική πληροφορία. Περπατάει μες στο δάσος, σαν να βρίσκεται ανάμεσα σε φίλους, αφού πάντα χαμογελάει και κοντοστέκεται, εδώ και εκεί. Όταν πρωτοήρθε στην περιοχή, πριν από πέντε χρόνια περίπου, άκουσε ένα τοπικό παραμύθι για ένα μέρος μέσα στο δάσος όπου εμφανίζονται νεράιδες. Συγκεκριμένα, το παραμύθι μιλούσε για ένα δέντρο πέρασμα από τα κλαδιά του οποίου νεράιδες και ξωτικά έρχονται στον κόσμο μας και επιστρέφουν στο δικό τους όποτε θελήσουν. Μια δεντρομηχανή χρόνου και τόπου δηλαδή. Την επόμενη κιόλας μέρα μπήκε στο δάσος και εντόπισε αυτό το δέντρο. Από τότε... Κάθε φορά που περνούσε από εκεί, χαιρετούσε χαρούμενα. Γεια σας νεράιδες, γεια σας ξωτικά, σε ποιο κόσμο να είσαστε τώρα? Γεια σας νεράιδες, γεια σας ξωτικά, πότε θα μου πείτε τις ιστορίες σας? Γεια σας νεράιδες, γεια σας ξωτικά, ελπίζω μια μέρα να κάνουμε παρέα. Και συνέχιζε τη βόλτα της. Το Σάββατο πριν εξαφανιστεί Έβρεχε καταρακτοδο. Έτσι δεν μπόρεσε να βγει από το σπίτι ούτε για να προμηθευτεί την εβδομαδιαία εφημερίδα της περιοχής, όπως συνήθιζε. Κοιτούσε από το παράθυρο μήπως και βρει κάποιο κενό στη δυνατή βροχή. Λίγο μπλέα ανάμεσα στα βαριά σύννεφα, αλλά δεν φαινόταν τίποτα. Ήταν πολύ σκοτεινή ημέρα. Έτσι έμεινε στο σπίτι κοιτώντας τις φωτογραφίες της. Ήταν μια καλή ευκαιρία άλλωστε να αδειάσει την κάρτα μνήμη που ήταν σχεδόν γεμάτη. Η Κυριακή ξημέρωσε ηλιόλουστη και ζεστή. Καλοκαίρι, βλέπεις. Δεν άργησε πολύ να ετοιμαστεί και να βγει από το σπίτι. Ντύθηκε ελαφρά γιατί είχε σκοπό να περπατήσει πολύ, αλλά φόρεσε τι γαλότσες τη γιατί σίγουρα θα είχε λάσπες μετά τη χθεσινή καταιγίδα. Έριξε και ένα ελαφρύ αδιάβροχο επάνω τη και ξεκίνησε για τη διαδρομή πίσω από το σπίτι. Τα δέντρα έσταζαν ακόμη από τη βροχή και μικρές σταγόνες έπεφταν πάνω της συνέχεια. Με κάθε σταγόνα, εκείνη χαμογελούσε και έλεγε στα δέντρα «Το ήξερα ότι θα με πειράζετε σήμερα που έχετε στα χέρια σας νερό» και προχωρούσε με ανάλαφρο βήμα μέσα στο δάσος. Φτάνοντας στο δέντρο των εραϊδών, είδε κάτι που τη τράβηξε την προσοχή. Μία συστάδα από μανιτάρια σχημάτιζαν έναν μεγάλο κύκλο ακριβώς κάτω από το δέντρο. Δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Σήκωσε τη φωτογραφική της μηχανή και τράβηξε μερικές φωτογραφίες. Μετά θυμήθηκε ότι είχε διαβάσει σε ένα βιβλίο με κέλτικους μύθους για το fairy ring. Ένα δαχτυλίδι από μανιτάρια που σχηματίζεται ξαφνικά μέσα σε ένα βράδυ και δηλώνει την ύπαρξη ενός υπόγειου χωριού νεραϊδών, ξωτικών, μαγισών και άλλων όντων που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι επικίνδυνα. Έλεγε μάλιστα ο μύθος ότι αν κοιτάξεις προσεκτικά στα καπέλα των μανιταριών θα δεις ξωτικά να κάθονται και να τα χρησιμοποιούν σαν τραπέζια για τα γλέντια τους. Γονάτισε έξω από τον κύκλο, πλησίασε με τη φωτογραφική μηχανή ένα από τα μανιτάρια, Σχεδόν σίγουρη ότι θα απαθανατήσει κάποιο από τα ξωτικά. Τίποτα. Χαμογέλασε όταν ήρθε στο μυαλό τη το όνειρο καλοκαιρινή νύχτας του Σέξπιρ, όπου σε μια σκηνή τα ξωτικά τραγουδάνε, Σε βουνό, σε λιβάδι, λόχμη, δάσο, αγρό, τριγυρνώ το σκοτάδι με φωτιά, με νερό, και υπηρετώ με χάρη την τιμένη στα χρυσά νεραϊδο-βασίλισσα. Μπρος απ' την καλοκυρά, τυχλώ υδροσίζω που περνά και της κάνω υποδοχή με πριμούλες στη γραμμή χρυσοστολισμένες. Έμεινε αρκετή ωραίκη προσπαθώντας να θυμηθεί περισσότερα στοιχεία από τον μύθο. Τα ξωτικά σχηματίζουν αυτόν τον κύκλο για να χορέψουν οι νεράιδες και κανείς άνθρωπος δεν πρέπει να διακόψει τη διασκέδασή τους. Αν δε κάποιος μπει μέσα στον κύκλο, θα γίνει αόρατος και θα αναγκαστεί να χορεύει με τα μαγικά πλάσματα, αδυνατώντας να σταματήσει μέχρι να τρελαθεί ή να καταρρεύσει από την εξάντληση. Μια παραλλαγή του μύθου όμως, λέει ότι δεν είναι τα όντα που κάνουν τον χορό των το ξωτικών επικίνδυνο, αλλά η φύση του κόσμου τους. Εκεί δεν ειναι τα οντα που κανουν το χορο χρόνος. Έτσι... Αν ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον χρόνο σαν δεδομένο και ζει με βάση αυτόν χορέψει μεταξωτικά λίγα λεπτά στον ραδιοχώρο, θα είναι σαν να χορεύει μέρες ή και εβδομάδες. Λίγοι έχουν καταφέρει να βγουν από ένα τέτοιο γλέντι. Στάθηκε για λίγο ακίνητη και αφουγκράστηκε. Της φάνηκε ότι κάτι άκουσε. Να ήταν αλήθεια άραγε ή ήταν επηρεασμένη από τις μαρτυρίες ανθρώπων που εδώ και χιλιάδες χρόνια λένε ότι ακούνε χαρούμενες φωνές και γέλια να έρχονται από τους κύκλους των ξωτικών. Αποφάσισε να το διαπιστώσει μόνη της. Με ένα μικρό βήμα βρέθηκε ξαφνικά μέσα στον κύκλο. Δεν την ξαναείδε κανεί Λίγες μέρες αργότερα και ενώ ο κύκλος των μανιταριών είχε εξαφανιστεί, ένας περαστικός βρήκε μια φωτογραφική μηχανή ανάμεσα στα χόρτα. Μέσα είχε τις λίγες φωτογραφίες που βλέπετε πιο κάτω.